Για χιλιάδε οκτώ, Για να στο μικρόφωνο. 2008. Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο σε κάθε τυφλό. 2008. Πολίτη ή πολιτικό, αγαπημένο μου Καιρό που στα χωφυλαγμένα Αποθυμένα αφιερωμένα σε σένα Γιατί κοιμάσαι και δεν παίρνεις ύδηση Ότι σου παίξουνε χορεύεις Το δέχεσαι χωρίς αντίρρηση Σε έχουν μνήξει στο ψέμα Με φορολογίε και αυξήσεις Τα υλικά αγαθά σου Κούντρου φίξει το αίμα Και αναρωτιέσαι που πήγε η μαφία Μετακόμισε στα υπουργεία και στα κυβερνήτικα γραφεία Δεξιά αριστερή ή κεντρό Η πολιτική Να το πέσουνε εχθροί και αντίπαλοι στην TV Να μπεις από την σκηνή Να κάνουν συμφωνίες με χειραψίες Πώς να μας πάρουν και τις τελευταίες οικονομίες Αρχίζουν υποσχέσεις Επισκέψεις σε όφανο τροφία Φωτογραφίες, δημόσιες σχέσεις Σε τις γνωστές αντάγκες Και εμείς πάντα να ψηφίζουμε τους ίδιους μαλάκες Οι μασχολούσαν δωρεάν Φωνάζανε ναι στο σχέδιο Ανάν Σώνη και καλά να μας οδηγήσουν στην αχώνη Μα περισσότεροι από αυτούς είναι μασόνοι Και δεν χρειάζεσαι την σοφία ενός σοφού γέροντα Για να καταλάβεις ότι δουλεύουν για ξένα συμφέροντα Είναι απλά εκεί για να μας κλέβουν Κατάλαβε το νεα απλά εκεί να σε δουλεύουν Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει για ένα νέο Η κοινωνία δεν μ' αφήνει πλέον να αναπνέω Κρατάνε τους μισθού σε πίπεδα χαμηλά Και αυξάνουνε συνεχώ τις τιμές στα υλικά αγαθά να κάνω όνειρα, να μην μπορώ κι εγώ να βάλω πάνω από το κεφάλι μια στέγη Να μην μπορώ κι εγώ να κάνω οικογένεια, παιδιά και αν κάτι μένει στην τσέπη Φυλε το κράτος προβλέπει να στεινόμουνς κλειμένους με πιστολάκια στους δρόμους Να μου μπαίνουν το υπόλοιπο με παράλογους νόμους Ποιος οδηγάει με 50 ρε μαλάκα στις μεγάλες λεωφόρους Μας έχετε πνίξει με τόσους φόρους Μα κανείς δεν μιλάει, αντίδραση καμία και με σκάνδαλα συνεχίζω να διάζουν τα ταμεία Είναι η σιωπή Σιωπηλό αρμάγεδόν, θέατρο στις πλάτες των πολιτών Ζούμε σαν μια ζούγκλα από πετρών, Μα δεν πήρατε είδηση Φωνάζω την αλήθεια Μα δεν βλέπω συγκίνηση Μου δίνουν υποσχέσει Μα δεν βλέπω επίλυση η Κύπρος Είμαι κάτω κατοχή υπενθύμηση Γι' αυτό καλή νύχτα Κύπρος καλή πορεία Αν η μα ήταν αγώνισμα Παίρνεις πρωτεία Αν τα φώτα Στην κατοχική σημαία Με τα λεφτά που άφησες Στα καζίνο του Ισβολέα Ζούμε σαν μια ζούγκ Δύο επικρατήσει ο πίτος να μνοώ